Ναι. Ρε παλιό διαπλεκόμενοι του κερατά. Ναι, βεβαίω, το λέω. Και καλό να σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ. Τι θα κάνουμε τον κόσμο? Κόψε τις μα... Κύριε, δάμε, πέρα, πάτε να μα οδηγήσετε σε επανάσταση. Όχι, ναι, τι επανάσταση, τα ξεχάσαμε αυτά. Τάπαμε αυτά. Τον ψήφισαν τον άλλον για επανάσταση και ήταν πρώτο στην Ανάσταση. Α... Τέλο, α... α... για Ανάσταση <σχει> α... είμαστε τώρα. Για Ανάσταση, <σχει> όχι α... λαού. Ανάσταση των τοκογλύφων. Έλα, ρε φίλε, λεπτομέρεια κολλά και τώρα. Έχει το διάλογο να πουμάσαι μα από εκεί. Κομπλεξικό παιδί μου, τι περιμένει. Αυτή η αριστερή. Όχι αυτή που κυβερνάει οι άλλοι. Κομπλεξικοί εμεί. Τάχουμε αυτά, τα αυτά. Δεν ευχαριστιόμαστε τη μιζέρια, τη γνωστή. Ναι, ρε, μα έχει το διάλογο πια Βάζουμε ένα δεμάτιο και ξεκινάτε το τουρκικό σε λίγο. Α, παπαέλα, σε κλείνω. Καλά, χά την ίδια, αρχή. Ναι, χά την αρχή, Γεια. Στέ, όταν είμαστε εξόριστη στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι. Εγώ και ο Καραμπαλή. Για να σε δύο που κρατήσανε τη συνήθεια τη σιέστα, που λένε της, του μεσημεριανού ύπνου. Ε, δεν μου λε αρέσει η κορμή. Το παλικάρι αυτό εδώ πέρα λέει πήγε τέτοια εξορία που δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε. Εμένα ο δικό Στην εξωρία που πέρασε, τον κυνηγήσανε, του κάψαν τα σπίτια, του σκοτώσαν έξι παιδιά, τον περάσανε από μη πω από τι. Εντάξει, κι αυτός φορούσε κόκκινες πιτζάμες ο παππούς σου. Όχι. Γι' αυτό δεν τη γλίτωσε. Είναι που το θέλει το επαναστατικό να το πάνω στην πιτζάμα, στον ύπνο τουλάχιστον. Και με συνέλαβαν χωρίς να μ' αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινε πιζάμε. Δεν ήξερα. Κόκκινο εξόριστο κι αυτό, ναι. Επίση ή... κι αυτό υπέφερε. Έτρωγε φασολάδα ανάλαβη. Και έτρωγα τρει φασολάδε ανάλαβε κάθε μεσημέρι. Όχι στην εξορία, μετά από τον εδώ. Και τώρα είμαστε... με την ανάλαβη τη φασολάδα πάει κάτω η ανάλαβη φασολάδα. Τη ευχαριστίαση δεν ευχαριστίασε. Α μου πάει ο κόλο ε... πυροβόλη. Δηλαδή δεν είναι δουλειά αυτή. Θέλει το λάδι για να ισιώσει λίγο, να έρθει πιο ίσια. Έβαζε και μια σαρδελίτσα δίπλα. Ε. ε δεν ξέρω τι έβαζε τώρα. Ναι, ατζούια. Δύσκολα χρόνια κατοχή τουλάχιστον το αφήσαν τρει συντάξει και ήρθε μια ή άλλη. Για άλλο πήρα, αλλά τόση ώρα εδώ πέρα ακούω για. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι. Ακούω για ένα μεγάλο αγωνιστή με πιζάμε. Ποιο είναι ο Αντρέα ο Λεντάκη, είναι. Περίπου, περίπου. Ε, δεν ο Λεντάκης, α, είναι ο Λεντάκη, είναι ο Γκλεντάκη. Ο Γκλεντάκη με τι τρει συντάξει που τον ζει ένα κράτο 100 χρόνια τώρα α, και όλη την οικογένεια θα τη ζει για άλλα 200. Α, γλεντάκης, ο Γκλεντάκη. Ο Γκλεντάκη, ο γνωστό Γκλεντάκη, αυτό. Η Βλαντ. Το είχα πει προχθέ, καταλαβαίνω τον πανικό, κατανοώ την αγωνία, δεν ξέρω πτωχεύουμε, πτωχεύουμε έχουμε πτωχεύσει. Αλλά αυτή η αποστολή την έν Είναι αριστεροί όπω έμεινε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος και μετέπειτα ο Λαλιώτης, ο Κίμωνας ο Κουλούρης. τέτοια αριστεροί θα μείνουν στην ιστορία αν μας συνεχίσουν έτσι. Γιατί ξέρεις ότι παραδοσιακή παραδοσιακοί που δεν ασχολούνται και πολλοί οι κυτρινιστές θέλουν ο κομμουνιστή τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, τον Λαλιώτη, όλοι αυτή το σύφετο. Ε τώρα θα μείνουν και οι υπόλοιποι αν μας συνεχίσουν έτσι. Από το πρωί κυκλοφώνει μια φωτογραφία στο ίντερνετ με το παιδάκι αυτό που το κρατάει πυγμένο στα χέρια τους, τη βάχκα έξω από τη Ρόδο. Ναι. Να το τρέψουνε, στα μούτρα τους όλοι αυτοί μπορίδες, οι πρετεντέριδες, με τις μάδες, τις μπλούζες, τα παλικάράκια που γυρίζουν γύρω γύρω. Τεσσάρων χρονών παιδάκι σύν ακόμα. Ο τράγκα δε ξανάνιωσε, έβαψε τα μαλλιά του και έχει γίνει σαν το Φλωρινιώτη. Που λύνει, τον περάσαν του νερού. Πουλή. Τον ασταρώσανε πρώτα μη φύγει αυτό Α. κάτω όλο και το δούμε και γίνει κόκκινη μόρη ξαφνικά. Και είναι ο κόκκινο τράγκα. Τώρα είναι ότι παίρνει και τα μετ τη πώ τα λένε αυτά. Όλα τα παίρνει παιδί και, παιδί μου. και έχει γίνει ψάχνει να τη βρει για να κατουρήσει. Θα αλλάξει όνομα παιδί μου, θα τον αλλάξουν επί σύριζα, θα τον λένε wyrażone pio.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 Α το αυτό και... το θέμα με τον κόκκινο τον κόλο. Στο λέω για να καταλάβει ότι ακόμα και η που κοιτάμε είναι κόκκινη. Πάντω, αυτοί οι χρυσαυγίτε είναι πολύ άντρακλε, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Χτε τα βάλανε γύρω στα. Για να μην είμαι υπερβολική, διάβασα 200 άτομα, αλλά εγώ θα πω 50. 50 άτομα, έτσι, γυρνάμε μέσα. 50 άτομα τα βάλανε με δύο. Και μάλιστα το ένα ήταν κορίτσι. Λοιπόν, τόσο άντρακλε. Καλέ πήγε η άλλη, αυτό το κορίτσι που λε, η μία εκ των δύο, πήγε στα δικαστήρια απ' έξω ε? με την τρίχα, να στη μασχάλη. Τη συχάθηκαν. Τραβα ξηρίσου, μου, Εμεί τι είμαστε που ξύριζουμε όλο το σώμα. Ε? Μου ήξερε εδώ πέρα στη πράμα. στην κορίτση πράμα. στο πόδι. Αντιαισθητική βρωμιάρα. Είχα ήταν τα ειχε? παιδάκια εκεί τα παλικάράκια στην πένα Μοσχομυρίζανε. Το Το ένα τ' άλλο. Και μου πάει άλλη άπλητη. Α, εσύ χαλά στην αισθητική. Όσον αφορά βέβαια κάτι ερωτήσεις που ακούω ότι που ήταν η αστυνομία χθε και έπρεπε να τα προβλέψει αυτά. Ε? Δεν θέλω να του αυτού που έχουν αυτά τα ερωτήματα. Η αστυνομία ήταν μέσα και χάιδευε του φασίστε. Καλησπέρα παρακαλώ. Μπορώ να λάβω μέρο εγώ στην κομπιούτα Αποστόλη. Λάβετε, λάβετε. Φάγετε. Του το εστί το πτώμα μου. Λάει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε από πού μα παίρνει. Σα παίρνω από τη Μελβα... μεγάλη μελβούργη τη Καυθαρία. Η μαγική Μελβούρνη τα φίλιά μου στη μελβούργη. Χάβιου ήταν καγκαρού. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορούσα να πάω, νόηπε. Καγκαρού, λέω. Χάβιου ήταν καγκαρού. Μπράβο, Αποστόλη. Σε πάω γιατί είσαι το καλύτερο παιδί και τα λέει. You eat the panda, the always. Yes, you always are a straight man. You eat the always. the δεν τρέπει να The animal friends. Anyway, Πείτε μου, πείτε μου στα ελληνικά, να συνοηθούμε. Λοιπόν, η χούντα που ανέβηκε cztery για τέσσερα χρόνια μόνο ήθελα, Τι 4? Εφτά. Εφτά χρόνια σου άρεσε. 7 Εφτά χρόνια η πρώτη. Ναι, καλά ήτανε. Για την πρώτη χρόντα. Εξ... Η πρώτη, η πρώτη. Η δεύτερη συμπληρώνεται αύριο πέντε χρόνια. Ναι, εντάξει. Την πρώτη χρόντα ποιο δεν έβαλε οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι δεν την βάλουν πάνω. Δόξα τω Θεώ, ναι, να είναι καλά. Την ε, δεύτερη, δεύτερη, τη δεύτερη Γερμανή. Την Κύπρο. Ποιος τον το την Κύπρο, οι Αμερικάνοι εδώ ή πρέπει να κάνει κι Μην πούμε ότι δεν έχει καμιά ευθύνη ο Έλληνα που χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά τέλο πάντων. Βολεύει α, να πούμε του Αμερικάνου μόνο, α, αλλά και τον κόρο α, των Αμερικάνων α, κάποιοι τον έγκλειφαν. Στην εποχή αυτή είμαστε κάτω από την Αμερική, γιατί η Αμερική μα έδαινε και τρώγαμε. Στην Τουρκία τον εξοπλισμό το έδαινε δύο στην Τουρκία και ένα στην Ελλάδα. Και αν άφηνε την Τουρκία τότε η Αμερική, σε 24 ώρε θα έπαιρνε καφέ στην Ελλάδα. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Ο Ποβοβοδόπουλο, εγώ δεν τον ήθελα για πολλά χρόνια, για 7 ήταν εντάξει. Για να ερεμήσουν Πράγματα. Και το 65, εγώ ήμουν 17 γονών. το 51, γεννηθή το 65 ήταν Νόβα Γιώργιο, ο ο μεγάλο. Τότε, γιατί μετά έγινε τηλεόραση ο Νόβα και τον έχουμε καθημερινά μέσα στα λοιπόν, σπίτια μα. Μπήκανε, τέλο πάντων. Τα ξέρω. Λοιπόν, αλλά έκανε πάρα πολλά καλά. σε δάνεια, δρόμου, σφόρτα, όλα, όλα, όλα. Καλέ... Και, μετά... και λίγα λέτε επιχούντα. Το χρέο, γιατί δεν λε για το χρέο. Το χρέο, Είχε χρέο η, η Ελλάδα τότε. Ε, το, όσο και το πολυτεχνείο, εφόσον υπάρχει μια εσωτερική. Τη εποχή, τρασίμια. εφόσον υπάρχει μια κοινωνική κυβέρνηση και του λέει στου φιλιστέ: Φυγαίρετε έξω, μην πούμε με τον τάγκ. Αυτοί δεν θέλουνε. Τι θα κάνει το τάγκ, σωστό. Έχει ένα στόχο, μια ύπαρξη. Να σου πω τώρα, εσύ τι γνώμη έχει για του ξένου. Του ξένου για του βαρμάρου τώρα. Του μαύρου αυτού, του μετανάστε. Όσο και αν του μαύρου, για να του πειράζει, Σωστό, σωστό Να τα αφήσει, να πετάνε Σωστό, σωστό Εσύ μετανάστησες είπες στην Αυστραλία, ε Να είσαι καλά Καλή τύχη εύχομαι, τα καλύτερα Την ίδια τύχη 50 χρόνια, να έχω την ίδια τύχη Ναι Γιατί να έχω την ιδιαίτερη Γιατί όχι. Μετανάστη δεν είσαι κι εσύ? Να πεθάνω κι εγώ! Όχι, καλέ τώρα, Μαρτίνα, άγι... όχι. Εσύ είσαι άνθρωπο. Είσαι μαύρο, εσύ! Δεν είσαι μαύρο, εσύ είσαι άνθρωπο. Γεια σα, Αποστόρη! Γιατί τα λέει εσύ και στην Ελλάδα, να. Να πούμε α, κα... και ένα Ελλά σε χριστιανών για τέλο. Ελλάδα σε Λίνων χριστιανών! Και πολλοί κρατήθηκαν. Μπράβο, Αποστόρη μου, γιά σου, χάρηκα που σα άκουσα. Ελλάδα έρχεστε καθόλου. Πώ δεν έχουμε Ελλάδα! Έρχεσαι! Έχουμε! Τέλεια, άμα έρθει, πάρε τηλέφωνο να σε πάω καμιά ξενάγηση στο μελ Πε του καλαμούκι ότι και ο, ο, ο Ανδρέα Παπανδρέου του 67 έφυγε με διαβατήριο του στυλιανού πατακού και αμερικάνικο αεροσκάφο. Και του αμύστε η ηχούντα την υποδεσία σπίδα. Ο καλαμούκι τα θυμάται αυτά. Μα όχι γιατί θυμάται ότι συμφέρει, κατάλαβε. Όχι. Όμω ο Πασόκο ο κρυφό το... δεν τα λέει αυτά μόνο για το Μιτσοτάκι που είναι δεξιό. Τέλο πάντων. Καλά είπε για το Μιτσοτάκι, αλλά να πει και για τον Ανδρέα. Να πει, να πει δεν τα λέει, τον πονάει. Για τον Ανδρέα Τονάει βαθιά μέσα το Πασόκ δεν στη συνείδηση είναι πρόβλημα. Ο Έναν Ανδρε ο Αυτό, ναι, σόπα, δεν το έχουμε καταλάβει. σάτε το... όλοι με τον Κουτσούμπα <χιλίδι> και με αυτά. Άιρε, δεν, δεν ξέρουμε. Αποστολάκι Χριστός Ανές. Ναι, το ξέρω, γεια. Τέλει αυτέ οι εκπομπέ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τι καλύτερε, ήταν πολύ ωραία τα παιδιά. Η τηλεοπτική? Ναι, ναι. είναι την κοπελίτσα, την καινούρια, την κουκλίτσα, την Κύπρια. Σα την έχει φέρει αυτό το ρακούν που πετάει και τη που, νου, πουου. Γιατί? Τώρα στο Τσίπρα. Γιατί αυτό ήταν σεξιστικό. Μου άφησε την άλλη την τη μπαχουλούλα και μου έχει φέρει την κουκλίτσα τώρα. Γιατί δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι τη ιδεολογία μα αυτό το πράγμα. Αυτά φοβάμαι, αυτά που ήρθαν Σιριζέ και ό,τι και να κάνει είναι σεξιστικό και μπούλινγκ. Έλιο πια. Το ριαγκό, μέσο δεν είμαι σιδιζέα. Να, να γίνει. Να... Δεν το... ξέρει τι χάνει. Σταμάτησε <laughs> λίγο καιρό τι χάνει, βέβαια. Τώρα που το σκέφτομαι, όταν συμφωνηθούν τα πράγματα, θα αρχίσει να χάνει και άλλα δικαιώματα, συντάξει, μισθού. Στον Τζακύρη και έφυγε κανένα συγγενή. Να καταλάβει από την πρωταπηλιά σ' έπαιρνα. Σε παίρνει, σε παίρνει, σε παίρνει. Παίρν, παίρν, Πολλοί κόσμο τώρα τελευταίαν. Με παίρνει, με παίρνει, με παρασέρνει. Με παίρνει, <laughs> με παίρνει. Στο <laughs> πουθενά. Με, παίρνεις, <laughs> με, παίρνεις, <laughs> με παίρνεις,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 Με τους κατηγορίες. Να μην ενημερωθούμε, Βίκυμα να μην ξέρουμε ποιοι κατηγορούν τη Χρυσή γιατί πέρα. όχι. Θέλω να αποκαταστήσω έστω και μετά από μέρες την αλήθεια για το λάστιχο της ζωής. Τι έγινε. Η ζωή δεν έπαθε λάστιχο. Έπαθε φουιτ. Το... Η ζωή έπαθε φουιτ. Φουιτ, ναι. Ναι, ρε, τόσο μαθήματα σας κάναμε, τον Ούλιο Τζάμπα πήγανε. Όντως, έλα, για. Ξέρει, φίλε, γιατί φτάσαμε ω εδώ χρωστά με 320 δι και 175% του ΑΠ. ξέρεις γιατί. Γιατί. Διότι δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Είδε που στα σούπερ μάρκετ που είναι απελευθερωμένα έχει, ξέρω εγώ, διάφορε μπαϊπά και είναι όλα φτηνά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μετανάστε, να τα λέμε όλα. Είναι μετανάστε, είναι καταληψίε, δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο, να μου λε τώρα, ο Άδωνη θα κάνει επερώτηση στη βολή και για την κοακόλα του φίλου μα που του διώξαν, Όχι, ο Άδωνης μόνο για εξοπλιστικά. Γιατί... Το παραγγείλεις. Αν του το παραγγείλει, θα κάνει για ό,τι του παραγγείλει. Θα κάνει ερώτηση ο Άδωνη. Μόνο Ελτοράντο, μόνο Ελτοράντο. Και Ελτοράντο. Τρει εβδομάδε τον παίρνω τον Άδωνη τηλέφωνο να μου βγάλει ένα τέο πα. Να περνάω τα διώδια. Τίποτα. Δεν μου το σηκώνει. <laughs> Κάθομαι και περιμένω σ' όντω μα. στην ουρά. Βγάλει ένα τέο πα. Τον παρακαλάω να κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί δεν ενοποιούνται τα διώδια. Να έχουμε ένα μηχανάκι να πηγαίνουμε. Και αν το... όχι στη Βουλή, α το κάνει στα γραφεία αυτά τα ψηλά. Δεν σε κανάλι. κανάλι. Να πάει σε ένα <laughs> κανάλι να το ρωτήσει. Όποιο <laughs> κανάλι αυτό να διαλέξει. Πο κανάλι μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση για τα διώδια.